να φτάνει με τη χάρη του ερωτά μα και στην ψυχή λέει στέναξε για εκείνη. Φραντσέσκο Πετράρκα κατσονιέρε 118 Τον στεναχμόν μου είδε κάτι έκτη χρονιά τέλειωσε. Πάει. Προς το τέρμα οδεύω.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 Πριν στην ομορφιά παραδοθεί, μέσα στο σφάλμα μου έβλεπε πώς να σωθεί. Θα οφείλει τη γαλήνη του στην κόλασή μου. Λίζη, τον στεναγμών μου η έκτυπια χρονιά, έφτασε και έφυγε. Περνάω τώρα το σύνορο και ό,τι είναι να πάω να αλλάξω όσο μπορώ. Ξένε, του έρωτα διαβαίνει στα βασίλεια. Διδάξου, από τον πόνο και από τα μαρτύρια του εραστή που μάταια απίστευσε τυφλά. Φρανθίσκο Κεβέδο, Κάντα Σολα Αλίζη, 77 Δώδεκα χρόνια από τη ζωή μου έχει αρπάξει στο πέρασμά τη του ήλιου η φλόγα ιδιαστική, η από τη στιγμή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 Φρανθίσκο Κεβέδο, Κάντα Σόλε 78. Θα έρθει στιγμή και η τελευταία σκιά θα κλείσει τα μάτια μου και η λευκή μέρα θα χαθεί. Θα και τις ψυχής το θρύνο θα δεήσει να ακούσει και η ψυχή θα απελευθερωθεί. Δεν θα ξεχάσει όμως την όχθη που έχει αφήσει και τη ζωή που είχε σε φλόγα αναλωθεί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 Κάθε στιγμή, ένα σκόρπισμα σαν το αργό τη Στάχτη Σκόρπισμα. Ένόφησα όλο ένα. Και εσύ μου λείπει: μισό κάνουν ένα κι ένα. 2. Παραμυθυτική επιστολή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 το πάθος σε γκρίζα κλίμακα είναι δικό σου λάθος. Σε εσένα ανήκουν, που χωρίζεις καθε νύχτα τον εαυτό σου και αποσπάσαι από τα ανέγγυχτα αισθήματά σου και τις αιμονές σου σκέψεις και προσπαθείς να ζήσεις και να το πιστέψεις. 3. Επιστολή απάντηση.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 Ανεδείχθη μέτρη στη διαλεκτική. Γιατί όντω, σάρμα και χειμένον είναι οικί ο κάλλιστο προπάντων κόσμο, και η φθορά μόνο έδο ασφαλέ με στην παραφορά του πάθου που ορμά από χάσματα ιερόεντα και μασαρώνει. Με παλιά λόγια, πτερόεντα, στο λέω, για να είναι ακατάληπτα, ωραία όμω να ακούγονται, εμβρηθή και εντελειευραία. Ενώ αν τα μεταφράσω, πάρα αυτά η άμεμπτη αιωνιότητα γυμνώνεται. Είναι πέμπτη, πεντηκοστή από δεκατισμένη. Κι άλλωστε, πώς καθένας μας καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος. Αν ήλουσες τα κινέζικα, μια πορσελάνη θα άκουγε να σπαεί. Σωστά θα καταλαβαίνες λοιπόν. Και σκέψου ακόμη πώ ερωτεύεσαι. Κατά πολλών τη γνώμη που αργά σχημάτισα, κοιτάζεις σαν να ακούς το αντίθετο από τις νυχτερίδες, κραδασμούς μέσω της όρασης λαμβάνεις, αποπτώσεις πολύ παλιές και υφίστασε τις επιπτώσεις μιας άγνωστης μέρα, μιας απλής διαμόρφωσης του χρόνου που ομορφιά τη λες. Και αν δυναμώσεις τον ήχο, αυτό δεν κάνεις γράφοντας σε πτώσει πιο δοτικές, πιο κλητικές, αν δυναμώσει.